Είπεν ο Κύριος του Κυρίου μου, κάθε εκ δεξιών μου, έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιο των ποδών σου. Ράβδον δυνάμεν σου εξαποστελήσει Κύριος εξιών και κατακυρίευεν μέσω των εχθρών σου. Μετά σου η αρχή ενημέρα της δυνάμειό σου εν των Αγίων σου. Εκ γαστρός προέως φόρου εγεννησάσε, όμως ο Κύριος κι μεταμεληθήσεται. Σύ ερεύσεις τον αιώνα κατά την τάξη μερχήσετε. Κύριος εκ δεξιών σου συνέθρασεν εν ημέρα οργή αυτού βασιλείς, κρινή εν της έθνης η πληρώση πτώματα, συνθλάσσι τυφαλάς επί γης πολλών, εκ ημάρων διά τούτο υψό σου κεφαλή. Εξομολογήσω μέση Κύριε εν όλη καρδία μου, εν βουλή ευθέων και συναγωγή, μεγάλα τα έργα Κυρίου, εξεζητημένα εις πάντα τα θελήματα αυτού. Ξομολόγησες και μεγαλοπρέπεια το έργον αυτού και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Γνήανε ποιήσατο των θαυμασίων αυτού, ελεήμων και εκτήρμων, Κύριος, τροφήν έδωκε της φοβουμένης αυτών, μνηστήσετε στον αιώνα διαθήκης αυτού. Ισχύν έργον αυτού, ανήγγειλε το λαό αυτού, του δούνε αυτοίς κληρονομίαν εθνών. Έργα χειρών αυτού, αλήθεια και κρίση. πιστέ πάσε εν εστηριγμένε στον τον αιώνα του αιώνας, πεποιημένε εναληθεία και ευθύτητη, λύτρουσιν απέστειλε το λαό αυτού, ενετήλατο εις τον αιώνα διαθήκην αυτού, άγιον και φοβερόν το όνομα αυτού, αρχή σοφίας φόβου Κυρίου, σύνεσις δε αγαθή, πάση της ποιούσιν αυτήν, η έννησης αυτού μένει στον τον αιώνα του αιώνο. Μακάριος ανήρω φοβούμενος τον Κύριον, εντες εντολές αυτού θελήσεις φόδρα. Δυνατόν εν τη γη αίσθητο σπέρμα αυτού, γενεά ευθαίον ευλογηθήσετε. Δόξα και πλούτο εν το οίκο αυτού, και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Εξανέτλεν εν σκότι φως της ευθέσιν ελεήμων και εκτήρμων και δίκαιος. Χριστός ανήρ ο εκτήρων και κυχρών, οικονομήσει τους λόγους αυτού εν κρίση. Ότι στον αιώνα ους αλευθήσετε, εις μνημόσυνων αιώνιον έστε δίκαιος από ακοή πονηρά σου φοβηθήσετε, Ετίμη καρδί η καρδία αυτού, Ελπίζει είναι επικύριο. Εστήριχτε η καρδία αυτού, Ο μη φοβηθεί, σου επίδειπε του εχθρού αυτού. εσκόρπισεν Νέδο και τη Η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνα. Το κέρας αυτού υψωθήσετε, Ενδόξη, Αμαρτωλό όψετε και οργιστήσετε, Του οδόντα αυτού βρήξε και τακίσετε, Επιθυμία αμαρτωλού απολύτε. Δόξα πατρί και ιό και αγιοπνεύματα και νύχια και ει του αιώνα των να μην. Αλελούι, αλελούι, αλελούια δόξα ο Θεό. Αλελούι, αλελούι, αλελούια δόξα ο Θεό. Αλελούι, αλελούι, ο Θεό. Κύριε Έλεησον, κύριε Λέισον, κύριε Λέησον. Δόξα πατρί και ιό και και Ενείτε πέδες Κύριον, ενείτε το όνομα Κυρίου, είναι το όνομα Κυρίου ευλογημένο από τον νύν και έως του αιώνους. Από ανατολών ηλίου μέχρι δισμών, εν ετών το όνομα Κυρίου. Υψηλό επί πάντα τα έθνη ο Κύριος, επί τους ουρανούς η δόξα αυτού. Τίς κύριο Κύριος ο Θεός ημών, ο εν κατοικών και τα ταπεινά εφορών εν του και εν τη γη, ο Αιγύρων από πτωχών και αποκοπρίας κουπρία σαν πέννητα, το καθίσε αὐτῶν με, με τα αρχόντων, λαού αυτού, ο κατοικίζων στήρα εν οίκο, μητέρα επιτέκνης εφρενωμένη. Εν εξόδο Ισραήλ εξ Αιγύπτου οίκου Ιακώβ, εκ λαού βαρβά, Ιουδαία αγίας μα αυτού, Ισραήλ εξουσία αυτού. Η θάλασσα είδη και έφυγεν, ο Ιορδάνης εστράφηστα ο πίσω. Τα όρια εσκύρτησαν ω σύ και η βουνή αρνία προβάτων. Τι σε έστη θάλασσα ότι έφυγες και εσύ Ιουρδάνι ότι εστράφησες τα πίσω Τα όροι ότι εσκύρτησατε ω σύ και η βουνή αρνία προβάτων. Από προσώπου Κυρίου εσσαλεύθη από προσώπου του Θεού Ιακό, του στρέψαντος την πέτρα της Λίμνα υδάτων και την ακρότων της υδάτων. Μη μην, Κύριε, μη μην. Αλλη το ονόμα Τι σου, δώ, σου δόξαν επί το ελαίη Σου και τη αληθεία Σου. Μήποτε ύπωσι τα έθνη, που έστεινε θεό. Θεός αυτόν. Ο δε Θεός ημώνεν το ορανό και εν τη γη, πάντα όσα ηθέλησε με Τα είδωλα των εθνών αργύριων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων. Στόμα έχουσι και ούλα λύσουσιν, οφθαλμούς έχουσι και ούκ ότα πότα έχουσι και ούκ Ρήνας έχουσι και ού κοσφρανθήσονται, χείρας έχουσι και ού ψηλαφίσουσι, πόδας έχουσι και ού περιπατήσουσιν, ού φωνήσουσιν εντολάρινγκαι αυτών. Όμοι αυτοίς γέννηντο οι αυτά και πάντες επεπιθώτες ἐπ' επ αυτής. 20 Ισραήλ, ύλπισεν επικύριον, Κύριον, και υπερασπιστής αυτόν ἔστω 20 Ααρών, ύλπισεν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτόν αίσθημα οι φοβούμενοι των Κύριων, Ήλπησαν επικύριων βοηθό και υπερασπιστής αυτόν αίσθημα Κύριος μνηστής ημών, ευλόγησε νημάς ευλόγησε τον οίκον Ισραήλ ευλόγησε τον οίκον Ααρών ευλόγησε τους φοβουμενούς των Κύριων τους μικρούς μετά των μεγάλων προς τι Κύριος ε passiert Ευλογημένοι εμείς το Κυρίο το ποιήσαντε τον ουρανόν και την γη. Ο ουρανός του ουρανού το Κυρίο την δε γη έδωκε της ηής των ανθρώπων. Ούχοι νεκροί ενέσους ίσοι Κύριε ουδέ πάντες οι καταβαίνοντες εσάδω, αλλά εμείς οι ευλογήσομεν τον Κύριον από τον ίδιο και έως του αιώνους. Η γάπησα οτι Κύριος της φωνής της δε μου, ότι έκλεινε το ούσο αυτού εμεί, και εν τεσημέρες μου επικαλέσωμεν. Περιέστον με οδύνες θανάτου, κίνδυνη άδου ευρωσάνου, φλίψην και οδύνη ευρών, και το όνομα Κυρίου ἐπεκαλεσάμε Ω Κύριε, ρίσε την ψυχή μου, ελεήμων ο Κύριος και δίκαιος, και ο Θεός ημών ελεή. Φυλάσσον τα νύπια ο Κύριος, για ταπεινώθημ και έσωσέ Επίστρεψον, ψυχή μου, εις την σου, ότι Κύριος εμπυριέτης εσαι, ότι εξήλεδω την ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδας μου από ολυστήματος, ευαρεστήσω ενώπιον Κυρίου, εν χώρα ζώντων. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό πνεύματι, κινήν και αΐ και, και εις τους αιώνας των αιών να μία. Αλληλούι, Αλληλούι, Αλληλούι, αλληλούι αδόξασαι ο Θεό. Αλληλούι, Αλληλούι, αλληλούι Αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον. Δόξα Πατρίκια, Ιώκια, Άγιο Πνεύματι, και νύν και Ιαήκια εις τους αιώνας των αιώναν, αμήν. Επίστευσα πίστεψα δυο ελάλης, εγώ δε ταπεινώθιν σφόδρα. Εγώ δε είπεν μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι εν τ' αποδώσουν το Κυρίο, περί πάντων, όνον τα ο τύριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα κυρίου τι Θα σε ευχάζουμε τον κυρίο αποδόσου εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμεο εναντίον κυρίου ο φάνατος των οσίων αυτού. Ω κύριε, εγώ δούλωσο, εγώ δούλωσο και οι ώστι πεδίσκη σου διέριξα στου δεσμού μου ψήφισου θυσία ενέσεω και εν ονόματι κυρίου επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουμε τον κυρίο αποδό σου εναντίον του λαού αυτού. Εναυλές, οίκου Κυρίου, εν μέσῳ σου, η Εν είδε τον Κύριον πάντα τα έθνη, πενέσατε αυτόν πάντες οι Ό,τι κρατεώθη το έλεος αυτού έφημά και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Εξομολογήστε τον Κυρίο, ότι αγαθός, ό,τι στον αιώνα το έλεος αυτού. Υπάτοβοι, είκους Ισραήλ, ότι αγαθός, ό,τι στον αιώνα το έλεος αυτού. Πάτο δι οίκος ααρών, ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Υπάτος αν πάντες οι τον των Κύριων, ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Εκθλίψεως επεκαλεσάμε τον Κύριον και επίκουσέμου εις πλατισμό. Κύριος εμή βοηθός και ού φοβηθήσουμε, τι ποιήσιμη άνθρωπος. Κύριος εμή βοηθό, καγώ επόψεμ τους εχθρούς μου. Αγαθόν πεπιθένε επικύριον ή πεπιθένε Αγαθών ελπίζειν επικύριων ή ελπίζειν υπάρχουσαι. Πάντα τα έφθηνε κύκλοσάν και το ονόματι Κυρίου ημινάμεν αυτούς. Κυκλώσαν σε και το ονόματι Κυρίου ημινάμεν αυτούς. Εκύ κλωσάν με η μέλησή Κυρίων και εξεκάφθησαν ως πειρν ένα όνομα και το ονόματι Κυρίου ημινάμεν αυτούς. Κυ advocήσανattend την του και ο Κύριος αντελάβε τόνον ισχύ μου και ύμνησής μου ο Κύριος και γενετόμη σωτηρία. Φωνή αγαλιάσιος και σωτηρίας εν σκηνές δικαίων, δεξιά Κυρίου επίησε δύναμη, δεξιά Κυρίου ύψος έμε, δεξιά Κυρίου επίησε δύναμη. Ού καπου αλλά ζήσουμε και διεγήσομαι τα έργα Κυρίου. Εδεύων επέδευσέμε ο Κύριος και το θανάτο ού παρέδοκαίμε. Ανοίξαν τέμι πύλας εις ελθόν εναυτές εξομολογήσωμε το Κυρίο. Αυτή η πύλη του Κυρίου δίκαιοι εις ελεύσοντε εναυτοί. Εξομολογήσωμε εσύ ότι επί και αιγένουμε η σωτηρίαν. Λήθων ον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγενήθη εις κεφαλή γωνία. Άρα κυρίω γενε το ἄφτι και έστη θαυμαστή ενοφθαλμή συμμών. Αυτή ημέρα ειναι ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και εφρανθόμεναν αυτοί. Ο Κύριε, σώσον δί, Ω Κύριε, ευώδωσον δί, ευλογημένος ο αρχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ευλογήκαμεν ημάς εξήκου Κυρίου, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, συστήσαστε εορτήν ενδυσπικάζωσιν έως τον κεράτο του θυσιαστηρίου. Θεός μου εσύ και εξομολογήσω με εσύ, Θεός μου εσύ και υψώσω Εξομολογήσω ότι επί και γέννομαι εις ο το Κυρίο ότι αγαθός, ότι εις τον το έλειος αυτού.